Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκια, ή και στου ως αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύωραν επαράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκύνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από κυλίδος και σώσουν αγαθέτα ψυχάς αμήν. Καθίστε παρακαλώ. είχαμε πει την προηγούμενη φορά για το θέμα της πίστεως η οποία ε, ενεργείται μέσα από τα έργα και ότι όπως η πίστης χρειάζεται, χρειάζεται τα έργα έτσι και τα έργα χρειάζονται την πίστη και αυτά πάνε μαζί και δεν αρχεί μόνο η πίστης χωρίς έργα όπως δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει έργα χωρίς την πίστη. Και τελείωσε και το δεύτερο κεφάλαιο της προς ε, Ιακώβου και είμαστε τώρα στο τρίτο κεφάλαιο. Και λέγεται εξής ο Απόστολος Μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεσαι αδελφοί μου οι δότες ότι μη κρίμα λιψώμεθα πολλά γαρπ με και η ερμηνεία του χωρίου είναι μη γίνεστε πολύ δάσκαλοι αδερφοί μου γνωρίζοντας ότι θα κριθούμε πιο αυστηρά διότι όλοι μας έχουμε πολλά πτέσματα διότι όλοι μας πτέομαι καθημερινά πολλά. Είναι μια παράξενη ε, εντολή και προτροπή αυτού του Αποστόλου που η Εκκλησία, τουλάχιστον πάντοτε, αλλά τουλάχιστον οι πρώτοι χριστιανοί είχαν αυτών των ζήλο των Ιεραποστολικών να πούν τον Λόγο του Θεού ας πούμε σε τους ανθρώπους, εδώ έχει ο Απόστολος Ιάκωβος να μας συμβουλεύσει να μην γινόμαστε δάσκαλοι. Γιατί λέγει ότι αυτός που κάνει τον δάσκαλο θα κριθεί πιο αυστηρά. Διότι όλοι ε, φταίωμεν καθημερινά. Ε, τι πρέπει να κάνουμε τότε. Να σταματήσουμε λοιπόν να μην μιλάει κανένας. Ας πούμε έτσι ένα λογισμό. Να πούμε ότι ωραία. Να μην γινόμαστε δάσκαλοι. Να σιωπήσουμε και να πάει ο καθένας σπίτι του. Καλό είναι αυτό, έτσι δεν είναι. Αλλά και είναι η διάκριση του πράγματος. Γιατί πολλέ φορές πολλοί άνθρωποι αρνούνται να διακονήσουν την Εκκλησία, έτσι, αρνούνται να διακονήσουν την Εκκλησία, γιατί προφασίζονται ότι μα, εγώ είμαι αδύνατο άνθρωπο, ε, να κάνω το δάσκαλο του άλλου. ας πούμε και με αυτή την πρόφαση ε, σιωπούν και τραβούν πίσω, που λέμε. Τι τραβούν πίσω, δεν βάζουν τον ώμο τους να σηκώσουν το βάρο της πραγματικότητας, ξέρω εγώ, της εκκλησίας των πραγμάτων και έχουμε και την ανθρώπινη ατέλεια πλέον, έτσι, την έλλειψη ανθρώπων. Ε, βέβαια σίγουρα ο Απόστολος Ιάκωβος δεν είναι αυτό που θέλει να μας πει, δηλαδή να κλείσουμε το στόμα μας όλοι και να μην ομιλούμε τον λόγον του Θεού, γιατί πρώτα απ' όλα Εάν ήταν αυτό που θέλει αμάς, πρέπει να το κάνουμε ο ίδιος. Έπρεπε ο ίδιος να μην είναι Απόστολος και ο ίδιος να μην γράφει και να μην διδάσκει. Αλλά εδώ προτρέπει τους αδυνάτους πνευματικά, αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν πράγματι να κάνουν τους δασκάλους, αυτοί πράγματι να μην προχωρούν σ' αυτό το έργο αφού δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα και αφού δεν έχουν πούμε, ακόμα την οριμότητα για αυτό το πράγμα. Και το ζούμε καθημερινά όλοι μας όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, πράγματα μέσα στον κόσμο που τα ακούνε πούμε, από άλλους χριστιανούς τέλο πάντων τα οποία και εμείς ήδη ερχόμαστε να τα απορρίψουμε. Παραδείγματος χάρη. Αυτό που πούμε με χίλιες φορές ότι πάμε να, να πούμε σε έναν άνθρωπο κάτι και αντί να του πούμε ε, κάτι που είναι σωστό πραγματικά, του λέμε λάθη, του λέμε λαθασμένα πράγματα, έτσι, του λέμε ξέρω εγώ πράγματα που τον ενοχλούν, που δεν είναι καλά, που δεν είναι αυτό που έπρεπε να πούμε και μετά αναγκαζόμαστε να έρθουμε εκ των υστέρων, να τα διορθώσουμε εκείνα τα πράγματα. Σήμερα α πούμε σε ένα σχολείο και αυτό το πολύ συζητημένο, τέλος πάντων που το είπαμε εκατομμύρια φορές ένα παιδί λέει γιατί ας πούμε λέει, το, λέει, το Ευαγγέλιο πίστευε και μια ερεύνα. Του λες παιδί μου δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Με μενα μου το είπε πούμε, η αγιά μου, μου το είπε η μου. Μου το είπε ο δάσκαλο μου στο δημοτικό. Να πιστεύω και να μην ερευνούμαι. Ή λέει ένα άλλο παιδί γιατί ο Θεός Ας πούμε τώρα από τόσα παιδιά που σκοτώνονται στην άσφαλτο, γιατί ο Θεός παίρνει τα μαρά Μα δεν τα πήρε ο Θεός. Ε δεν τα πήρε ο Θεός, αφού που έτσι μα είπε. Ότι ε, ήταν καλό το παιδί και για να μην γίνει κακός ε, ξέρω εγώ ας πούμε τον πήρε ο Θεός. Βέβαια με έναν απλοϊκό τρόπο μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει αλλά ε, δεν μπορεί να προσφέρει ένα φαγητό το ίδιο σε όλες τις ηλικίες. Έτσι, Σε έναν άνθρωπο ο οποίος ακόμα είναι ατελής περί την πίστη, δεν μπορεί να του πει ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Σε έναν τέλειον είναι εφαίστο, δεν θα πάθει τίποτα. Αλλά σε έναν τελείο περί την πίστη, δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό. Θα σηκωθεί μέσα από θύλα αντιδράσεων και ερωτηματικών. Γιατί να μου ο Θεός το παιδί μου. Και θα, πώς να πούμε, θα δυσκολευτεί. Θα δυσκολευτεί, θυμάμαι κάποια φορά αυτό συνέβη και σε μένα. Με, με την έννοια ότι κάποια φορά κάποιο άνθρωπο ήρθε να με δει, περίμενε εκεί στη σειρά όπω συμβαίνει να εξομολογηθεί κτλ. Περίμεναν κι άλλοι άνθρωποι αυλαβεί να εξομολογηθούν. Αυτό δεν είχε τόση πολύ σχέση με την εκκλησία. Ε, Περιμένοντα έξω από το εξομολογητάριο, ο καθένα λέει τον πόνοντα. Με εσύ τι έχει, εγώ άλλο τι έχει. Ε, Έλεγε, χάσε το παιδί μου, εγώ κτλ. Ε, πήγανε και εμένοι. Οι άνθρωποι εκεί, εντάξει, μέσα στην εγωτική σιγά μου, έτσι ήθελε ο Θεό, έτσι έγινε. Το πήρε ο Θεό, το έκανε ο Θεό, έγινε φωτιά και έφυγε. έφυγε, Δεν είναι περιμένον, πού είναι ο τάδι άνθρωπο, έφυγε λέει. Γιατί έφυγε, κανένα δεν ήξερε. Λέει μου ο πατέρα μου, κάτι έπαθε. Κάποιο του πήρε κάτι, την ευρεία και έφυγε. Έλεγα, θα τσακώδηκα φαίνεται στη σειρά. Γιατί συμβαίνουν και αυτά, μέχρι και ξύλο κάποτε <laughs> ε, ε, έπεσε ε, ε, στη σειρά πρώτου εξομολογινταρίου στον μαχαιρά ο κύριο Νίκο. Θα το θυμάται αυτό το. σου εκεί που ε, πιαστήκανε έξω από το εξομολογιντάριο. Όχι, η σειρά σου, η σειρά μου, η σειρά σου, ράβο. Με τη είναι... <laughs> ράβδο ναι, τελείω ενή. Ναι. <laughs> Τέλο πάντων, εύχομαι και από αυτά τα πράγματα. Τέλο πάντων έφυγε ο άνθρωπο νευριασμένο και ευτυχώ μετά τον εφόδο ο Θεό ξανά ήρθε. Μετά από δύο-τρει μέρε ήρθε. Του λέω: Μα τι έγινε, γιατί έφυγε. Άσε με λέει. Με βρήκαν εκεί, εγώ είχα τον πόνο, μου είχα αυτά να μου πει. Α πούμε το έπιασε νερό. ο Θεό το παιδί σου, το πήραν ο Θεό, το πήραν ο Θεό. Και ε, τώρα εκεί που είναι, ξέρω, καλύτερα α πούμε και εκείνο χαίρεται. Εκείνο χαίρεται, εγώ είχα κρούζο. Βέβαια οι άνθρωποι βέσαι απλότητα αντούς από αυτά που ήξεραν του είπαν Ναι αλλά δεν μπορείς να μιλάς έτσι σε έναν άνθρωπο που πονεί για το παιδί του που μόλις το έχασε Δηλαδή δεν το δέχεται αυτό το πράγμα Δεν το αποδέχεται Ενώ εάν το εξηγήσεις πραγματικά ότι ο Θεός είναι αμέτωχος των κακών που μας συμβαίνουν το, Τι γίνεται α πούμε με το θάνατο Τι γίνεται, Ανάσταση, τι γίνεται με την αιώνια δικαιοσύνη του Θεού Και με έναν τρόπο ο μαλακό, σιγά σιγά θα αποδεχθεί μερικά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν λέγει εδώ ο Απόστολο να μην γινόμαστε πολλοί διδάσκαλοι. Είναι και αυτό χάρισμα το να διδάσκει κανεί του άλλου ανθρώπου. Και βέβαια η συνεκκλησία, το χάρισμα αυτό κατ' εξοχή εδόθη στου πρεσβυτέρε και στου επίσκοπου. Ο επίσκοπο είναι αυτό ο οποίο είναι υποχρεωμένο να διδάξει τον λαό του Θεού. Στου ιερούς κανόνε λέγεται ότι αν ο επίσκοπο δεν διδάσκει τον λαό, να καθερείται. Να φεύγει, διότι δεν είναι άξιο να είναι επίσκοπο, αν δεν διδάσκει τον λαό του Θεού. Και αν ο πρεσβύτερο πάλι δεν διδάσκει τον λαό του Θεού, και αυτό να τιμωρείται. Γιατί είναι κατεξοχήν έργο δικό του, η των λόγων τη αληθεία. Όταν χειροτονούμε έναν πρεσβύτερο, τι λέμε, εκεί στην ευχή τη χειροτονία, μέσα σε αυτό όλα που πρέπει να κάνει, λέμε να ιερουργεί τον λαό τη αληθεία. Να, να τελεί αυτό το μυστήριο του λόγου του Θεού το να διδάξει τον λαών του Θεού τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνει. Βέβαια, κατά ανάθεση, ο επίσκοπος θα μπορεί να αναθέσει σε ανθρώπους που έχουν και λαϊκούς ακόμα, μοναχούς ή λαϊκούς, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν τον λαό του Θεού. Είτε είναι θεολόγοι, είτε είναι εξωρουγάνθρωποι κατευθυσμένοι, έχουν την ευλογία των κατατόπων επισκόπων, επίσημως, να διδάσκουν τον λαό του Θεού σε συνάξεις, σε εκκλησίες, σε τόπους κτλ. Βέβαια, αυτό είναι το επίσημο. Αλλά και εκεί που είναι ο καθένας από μας, έτσι ε, στη δουλειά μου μέσα. Είμαι στη δουλειά μου. Ζω τόσα χρόνια με τόσους ανθρώπους. Δεν τους είπα ποτέ μου μια, μια κουβέντα για τον Θεό. Ποτέ μου ούτε ξέρουν κανένα πιστεύω στον Θεό. Ε, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Ουδέν ψυχρότερο χριστιανού εταίρους μη ωφερούν τον θεό δεν υπάρχει λέει, πιο ψυχρό πράγμα από ένα Χριστιανό ο οποίο δεν οφείλει τον αδελφό του. Δεν τον ενδιαφέρει αν ο αδελφό του πιστεύει ή δεν πιστεύει. Σου λέει: Εγώ πιστεύω, κάνω τη ζωή μου όπω έμαθα, όπω ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλο πιστεύει. Ε τότε πού πάει η αγάπη. Πού πάει η έγχριστο αγάπη, Δηλαδή δεν αγαπά τον αδελφό σου. Δεν βλέπει ή δεν πιστεύει ότι το πιο σημαντικό για έναν άνθρωπο είναι να πιστεύει στον Θεό. Να έχει σχέση με τον Θεό. Τότε γιατί δεν του, δεν του λέγεις τον Λόγο του Θεού σημαίνει σε αντιάφορος δεν σε ενδιαφέρει Ναι αλλά αυτό δεν είναι καλό Να πεις του ένα Λόγο Να του πεις δυο κουβέντες Να του δώσεις ένα κίνητρο Να, να προβληματιστεί για λίγο να, να κάνει κάτι Δώσ' του ένα βιβλίο Πες του δυο λόγια για έναν Άγιο Κάμε κάτι ώστε και ο άλλος άνθρωπος Να ωφεληθεί. Μήπω και εμείς Είσαι ένα άγγελος εξ ουρανού και μας είπε κάτι. Οι πιο πολλοί από μας κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος, έτσι, μέσα στη ζωή μας, μας είπε τον Λόγο του Θεού, ακούσαμε τον Λόγο του Θεού από ένα βιβλίο, ένα φυλάδιο, έναν άνθρωπο, ένα γεγονός, τέλος πάντων του καθενός στη δική του ιστορία, αλλά κάποιον έναυσμα εδόθη για να αρχίσει κανεί αυτή την αναζήτηση, αυτή την πορεία προς τον Θεό και είμαστε υποχρεωμένοι εμείς οι χριστιανοί να, να λέμε τον Λόγο του Θεού ταπεινά και με απλότητα και με διάκριση να είμαστε διακριτικοί άνθρωποι και αυτό σημαίνει όλα με μέτρο και βέβαια καλό είναι όσον είναι ταπεινά και αθόρυβα στο περιβάλλον μας τα παιδιά μας, τη δουλειά μας εντάξει. εκεί δεν χρειάζεται ας πούμε ειδική ξέρω, ευλογία αλλά εάν κανεί θέλει να αναλάβει κάτι περισσότερο τότε οπωσδήποτε χρειάζεται την ευλογία του πνευματικού του πρώτα και των κατατόπους, πρεσβυτέρων και επισκόπων δεν μπορεί να παναμπαίνεις στην ενωρία χωρίς να ξέρει ο ιερέας, ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος και να κάνεις ας πούμε, κηρύγματα, να κάνεις ας πούμε, δικά σου πράγματα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ε, Άρα οφείλουμε να, να, να λέμε τον Λόγο του Θεού Διακριτικά και ταπεινά, και το να μην γινόμαστε δάσκαλοι, ναι, να μην γινόμαστε δάσκαλοι της Εκκλησίας εάν δεν ήμαθα έτοιμοι, εάν δεν θα όριμοι να δάξουμε μέσα στην Εκκλησία. Όμω, οφείλουμε να οριμάσουμε. Οφείλουμε να μάθουμε αυτά που πρέπει να ξέρουμε και για την δική μας ωφέλεια και για την ωφέλεια των αδελφών μα. Για την ωφέλεια των αδελφών μα. Είμαστε υποχρεωμένοι για του άλλου. Είμαστε υποχρεωμένοι για τους άλλους. Ξέρετε, μου έκαμε εντύπωση, να σας πω ένα παράδειγμα. Ε, αυτές τις μέρες ήρθε να με δει ένας τουρκοκύπριος. Κάποιοι που πήγαιναν από εκεί στο, στον κατεχόμενη Κύπρο τους βρήκε αυτό το παιδί και τους είπε ότι σιγά σιγά που γνωρίστηκε ότι εγώ θέλω να γίνω χριστιανός. Παίγασε αρχή, εντάξει, είπαν ότι το λέει έτσι, ξέρω εγώ <laughs> θέλοντας να <laughs> ιδιαίτερη σημασία όμως αυτός επέμενε ότι εγώ θέλω να γίνω χριστιανός και μάλιστα ε, το παιδί αυτό είχε προμηθευτεί και μια κοινή διαθήκη στα τουρκικά και άρχισε να διαβάζει ήξερε πολύ καλά το Βαγγέλιο Το διαβασαν πολλές φορές ως επίσης και μια λειτουργία υπάρχει και η λειτουργία του Αγίου Χριστουστόμου στα τουρκικά που υπήρχε από τον καιρό, πριν την μικροασιατική καταστροφή που ήταν οι Έλληνες εκεί οι οποίοι είχαν χάσει τη γλώσσα, τη γλώσσα την ελληνική, δεν ήξεραν ελληνικά, έτσι, και οι Καραμαλίδες και οι άλλοι εκεί, δεν ήξεραν ελληνικά, μιλούσαν τουρκικά, αλλά ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, ήταν Έλληνες, οι οποίοι έχασαν τη γλώσσα τους με, αλλά δεν έχασαν την πίση τους. σε πρόλαβα και εγώ στη Θεσσαλονίκη που ήμουν, είχε έτσι μια μεγάλη κοινότητα, μια άνθρωποι γριούλες που ερχόντουσαν στην εκκλησία μας και τα ήξερα σπασμένα ελληνικά. Τουρκικά μιλούσαν αυτές οι μικρασιάτισες. Και εκεί είχαμε έναν ιερέαν που ήταν μικρασιάτισες και μιλούσαν τουρκικά και ερχόντουσαν να εξομολογηθούν εκεί, στον ιερέαν αυτόν. Ε, αυτό λοιπόν ο νέο διέβασε το Ευαγγέλιο, διέβασε την Θεία Λειτουργία και τέλο πάντων κάποια στιγμή ήρθε ένα παιδό στην Ελεύθερη Κύπρο και τον έφερα να με δει αφού θέλει να βαφτιστεί. Ε, τον ανάκρινα εκεί για ποιον λόγο το ένα το άλλο κτλ και διέκρινα ότι πράγματι έχει αγαθά κίνητρα δεν έχει λόγο να βαφτιστεί. δεν θέλει να μείνει από εδώ δεν έχει σκοπό να αυτή να μείνει μαζί μας εδώ δεν έχει σκοπό ξέρω εγώ τίποτα να χρησιμοποιήσει. απλώς πι πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο αληθινό Θεό πιστεύει ότι αυτό που πιστεύουν εκείνοι ε, το Ισλάμ είναι, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο δεν είναι αληθέ. Και πήγε και έβλεπε τη λειτουργία, έβλεπε τι λειτουργίε που έκανε εκεί ο Παπα Ζαχαρία στου και πήγε αυτού του και μπαίνει στην Εκκλησία και παρακολουθούσε. Το άρεσε πάρα πολύ θεία λειτουργία και την έβλεπε και στην τηλεόραση. Όταν δείχνει τηλε, η, η τηλεόραση μαζί με τι παρακολουθούσε ή διάφορα άλλα πράγματα. Λέει κανεί ε, αυτό που είπα προηγουμένω, ότι είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στου άλλου ανθρώπου. Και εδώ ίσως είναι ένα, μια ε, λάθη σε εμά, των χριστιανών, που ποτέ δεν καταλάβαμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι και απέναντι σε αυτού του ανθρώπου να μιλήσουμε για τον Χριστό. Και η Εκκλησία έκανε λάθη. Δηλαδή οι άνθρωποι τη Εκκλησία. Ε, Λόγω των εθνικών περιστάσεων, λόγω των ιστορικών περιστάσεων, δεν λέμε τώρα ας πούμε, δεν αποδίδουμε ευθύνες, ούτε κρίνουμε τα πρόσωπα κτλ. Αλλά, εάν είμαστε πράγματι χριστιανοί, ζέοντες το πνεύματι, θα έμεναν Τούρκοι, Μουσουλμάνοι, που ήταν μαζί μας μέρα νύχτα, που ήταν, είμαστε 500, συναχωριστικά, 30 άνθρωποι εκεί και 50 και 100, δεν ασχοληθήκαμε ποτέ ιεραποστολικά με αυτού του ανθρώπους. Δεν τους μιλήσαμε ποτέ για το Ευαγγέλιο. Τους είπαμε ποτέ. Τους βλέπαμε εθνικά, αλλά όχι χριστιανικά. Και εγώ βέβαια με αυτά δεν είμαι ούτε τη, έτσι, του νέου, ναι, ούτε του όχι, ούτε της προσέγγισης, ούτε τη διάλυσης. Έτσι είμαι, δεν, μιλώ ξεκάθαρα, δεν είμαι από αυτά τα πράγματα. Αλλά μιλώ χρήστερα, λέω ότι έχουμε μαζί, ζούμε με ένα, μια ομάδα ανθρώπων που παλαιότερα ήταν λιγότεροι και τώρα είναι πιο πολύ και είναι δίπλα μας. Και τώρα έχουμε και πιο πολλές επαφές και ίσως αργότερα και περισσότερες και πιο ελεύθερες. Είμαστε υποχρεωμένοι σαν Χριστιανοί και σαν Εκκλησία να τους πούμε τον Λόγο του Θεού. Με θα υποχρεωμένοι να πούμε τον Λόγο του Θεού. Και θυμάμαι που κάποτε ο Γιώργο Παΐσιος έλεγε ότι ε, να κάνετε ραδιοσταθμού και τηλεοράσει που να ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο στα Τούρκικα και στα Ράπικα και να λένε, να μην κατηγορούν το Μωάμες και το Κοράνι, όχι, γιατί να σε βάλω μπαμπαν την άλλη μέρα, αλλά να λένε τι λέει το Ευαγγέλιο και κυρίως τη Μάτα του Γεώνα που έλεγε να μιλούν για την ε, αξία της γυναίκας μέσα στο Ευαγγέλιο, ένα πράγμα που το Κοράνι το έχει κάνει με, το ισοπαίδο τελείω. Μόνο το Ευαγγέλιο έδωσε αυτή την προσωπικότητα στη γυναίκα, ας πούμε. Πράγματι, δηλαδή, έχουμε υποχρέωση απέναντι στον κάθε άνθρωπο να πούμε τον Λόγο του Θεού. Και έψαχνα, έφαγα τους τόπους μέχρι και στην Κωνσταντινούπολη, πήρα τηλέφωνο εκεί να δω αν υπάρχει μια κατήχηση στα Τούρκικα, ένα βιβλίο που να γράφει τι πιστεύουμε εμεί ο Αρθόδος Χριστιανοί. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Ενώ η Σκοπιά, το φυλάδι των χιλιαστών βγαίνει σε 20 εκατομμύρια αντίτυπα στα τουρκικά και τη διαδίδουν στου Τούρκου. Και ξέρετε ότι υπάρχουν τουρκοκύπροι μάρτυρε του Ιεχοβά, ήδη στα κατεχόμενα θα κάνουν αίθουσα βασιλεία. Έδιαι, σε μια σκοπιά. Δηλαδή, αυτοί δουλεύουν α πούμε κανονικά. Εμείς το χαβάμα μα. Έτσι, μόνο σε αιτήματα είμαστε. Και λόγια μεγάλα. Όταν έρχεται να κάνουμε έργα, τότε ο καθένας ε, τραβά τον τσέπη του και στρίβει. Διότι τα έργα δεν γίνονται με τα ευχολόγια, τα έργα θέλουν δαπάνε, θέλουν κόπους, θέλουν εργασία. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Διεπίστωσα λοιπόν ότι δεν υπάρχει ούτε ένα βιβλίο ορθόδοξης χριστιανικής κατήχησης για τους Τούρκους. Έρχεται ένας Τούρκος να γίνει χριστιανός και δεν έχουμε ένα βιβλίο που είναι να λέει τι πιστεύομαι, ώστε να το διαβάσει, να γίνει χριστιανό. Και οι Προτεστάντες, η βιβλική εταιρεία, οι προτεστάντε και η βιβλική εταιρεία, ετύπωσαν την κοινή διαθήκη και στα τουρκικά. Ευτυχώ δεν είμαστε εμεί που την κάναμε, οι τα έκανα. Τέλο πάντων, τη χρησιμοποιούμε όμω, γιατί είναι το ίδιο το κείμενο. Διαφορετικά, καμία, καμία μέρημνα τη εκκλησία για του ανθρώπου εκείνους και ούτε και από μαζόλια. Ε, νομίζω όμως ότι σιγά σιγά ουδέν κακό να μην γες καλού που λένε, έτσι. Νομίζω σιγά σιγά θα το καταλάβουμε και θα το σταθούμε και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα εάν, εάν προχωρούν σε σωστές βάσεις έχει κανείς περισσότερη πούμε, επιθανότητα να βγει κάτι ωφέλι μόνο από πάσα άποψη παρά σε φτιαχτά πράγματα που πασαλίβουν αντί να θεραπεύουν τα, τα ρήγματα και τις διαίρεσει. Λοιπόν, μου είπα να τελειώσω να τον νωρίτερα γιατί πρέπει να πάτε στο βουστό, στο, στο Πατίχιο. Ναι, γιατί έχει μια εκδήλωση μουσική για την Αγία Σκέπ. Καλά, θα τελειώσω να αντέχουν νωρίτερα. Ε, από εδώ και κάτω είναι ένα ωραίο κείμενο. Για τη γλώσσα που μιλά από μόνο του και θα σα το διαβάσω, και νομίζω το καθένας θα καταλάβει. Θα διαβάσω και τη μετάφραση. Λέει και, λοιπόν από το δεύτερο, δεύτερο στίχο και μετά. Ή εν λόγω ου ού πταίει, ούτω τέλειω ανήρ. σε όλον το σώμα. Όποιο δεν φταίει στα λόγια του, δεν κάνει λάθος στα λόγια του, δεν λέει λόγια παραπάνω ή λόγια άσχημα. Αυτό είναι τέλειο άνθρωπο, και μπορεί να χαλιναγωγήσει όλον τον εαυτό του. Είδε τον ήπνων του χαλινού τα στόματα βάλουμε προ το πίθεση αυτό σημαίνει και όλο το σώμα αυτό μετάγομε. Δεν λέει, του χαλινού που βάζουμε στα άλογα, όσοι από εμά προλάβαν τα άλογα, και ξέρουμε από αυτό, θυμάστε του χαλινού, που του στο στόμα του αλόγου. Και όσον άκρη ο το άλογο, όταν έχει καλλιγάρι, το τραβά και αμέσως το άλογο πειθαρχεί, δεν μπορεί ενώ έχει τεράστια δύναμη το άλογο όμως με το χαλινόν αυτό εύκολα το, το, το οδηγάς εκεί που θέλεις δεν μπορεί να σου φύγει όταν έχει χαλινόν και με αυτό το μικρό ας πούμε εργαλείο μπορούμε και το δυνατό ζώο το οποίο έχει τεράστια μικρή δύναμη με αυτό το μικρό εργαλείο μπορούμε να το κουμαντάρουμε ολόκληρο Ιδού και τα πλοία τη αυτά όντα και υποσκληρών ανέμων ελαυνόμενα μετάγεται υπό του πιδαλίου όπου αν η ορμή του ευθύνοντος βούλητε. Να λοιπόν λέει και τα πλοία τα οποία είναι τόσο μεγάλα και τα, και τα χτυπούν τόση φοβεροί άνεμοι και όμως οδηγείται από ένα μικρό ε, πιδάλιο, από ένα μικρό τιμόνι. Θα έχετε ξέρετε και από τα από πλοία ότι είναι, ενώ είναι τεράστια ένα μικρό τιμόνι τα οδηγάει ολόκληρα και τα πέρνει εκεί που θέλει αυτός ο οποίος τα οδηγά. ούτω και η γλώσσα μικρό μέλος εστί και μεγαλαυχή έτσι είναι λοιπόν και η γλώσσα λέει ενώ είναι μικρό μέλος έτσι είναι ένα μικρό μέλος του σώματός μας όμως λέει τόσα μεγάλα πράγματα ε, το τι λέμε με τη γλώσσα μας την μια φορά δεν λέγεται μέχρι τότε δεν θα πεθάνουμε ποτέ μας Ιδού ο λίγον πυρ, η λίκην ηδη ανάπτει. Να λοιπόν λέει, πόσο μια μικρή φωτιά, πόσο μεγάλο δάσος μπορεί να κάψει. Έτσι η γλώσσα που είναι ε, ένα μικρό μέλος, μπορεί να ανάπτει ολόκληρη φωτιά. Και η γλώσσα πυρ, ο κόσμος της αδικίας. Και η γλώσσα λοιπόν είναι σαν τη φωτιά. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας. Ούτω η γλώσσα καθίσταται τι μέλες συνειμών, εισπυλούσα όλον το σώμα και φλογίζουσα τον τροχόν της γενέσεως και φλογιζομένη υπό τις γέννης. Αυτή λοιπόν η γλώσσα λερώνει όλον το σώμα, κατακαίει τον κύκλο της ζωής μας και παίρνει τη φλόγα από τη φωτιά της κολάσιος. Πάσα φύσεις στηρίονται και πετεινών ερπετώνται και εναλύον δαμάζεται και δεδάμαστε τη φύση τη ανθρωπίνη. Όλοι οι φύσεις, λέει, των θηρίων, των πετινών, των πουλιών, των ερπετών και των θαλασίων δαμάζεται. Ο άνθρωπος τα έχει δαμάσει όλα. Και τα ζελέφαντες και τα λιοντάκια και τα φίδια, και τα ψάρια και όλα. Και όλα, όλα έχουν υποταχθεί στην ανθρώπινη φύση. Την δε γλώσσα ουδής δυνατή ανθρώπο δαμάσει. Την γλώσσα όμω κανένας δεν μπορεί να τη δαμάσει, λέει. Γιατί είναι ακατάσχετον κακόν, είναι αγκακόν ασυγκράτητον, μες τι Υιού θανατηφόρου, γεμάτη από θανατηφόρο δηλητήριο. Εν αυτοί ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα και εν αυτοί καταρώμεσα τους ανθρώπους τους καθομοίωσης Θεού γεγονότας. Με τη γλώσσα την ίδια ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα μας και με την ίδια γλώσσα καταρώμεσα Στου ανθρώπου που είναι καθομοίωσης Θεού. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Από το ίδιο στόμα βγαίνει και η ευλογία και η κατάρα. Ούχρη αδελφοί μου τα αυτά ούτω γίνεστε. Δεν πρέπει αδελφοί μου αυτά να γίνονται με τέτοιον τρόπο. Μήτη η πηγή εκ της αυτής οποίης βρει το γλυκί και το πικρό, μήπω λέγει μια πηγή, ε, από τον ίδιο τόπο βγάζει και γλυκή και πικρό Αδύνατο Μη δύνατε αδερφή μου Σικεί ελαία σπιήσε ή άμπελο σίκα μηπω μπορεί αδερφή μου λέγει Μια σικιά να κάνει ελλιές ε, Ή ένα αμπέλι να παράξει σίκα Ούτως ουδε μία πηγή αλικών και γλυκή πίσε ήρω Όπως επίσης και καμιά πηγή δεν βγάζει ταυτόχρονα αλμυρό και γλυκό νερό είναι το μεγάλο, το μεγάλο κεφάλαιο της γλώσσης το οποίο εδώ περιγράφει ο Άγιος Ιάκωβος με τόση ε, έτσι ε, δύναμη λόγου εδώ και φαίνεται ο Άγιος Ιάκωβος θα έχει πάθει πολλά κακά από τη γλώσσα άλλων ανθρώπων φαίνεται και τις συχνά πυκνά μιλά για τη γλώσσα και όντως πράγματι Είτε σε λόγω πτέ, τέλειος άνθρωπος. Πράγματι, ε, αυτός που δεν πέφτει από τη γλώσσα του, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος. Και ο τέλειος άνθρωπος φαίνεται από, το, από τη γλώσσα του, από το τι λέει. Και ενώ τα άλλα όλα εύκολα ή τέλος πάντων κάπως μπορεί κανένα να συγκρατήσει, δυστυχώς η γλώσσα μας είναι κακόν ασυγκράτητο. Ακατάσχετων κακών, όπω λέγεται εδώ. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που κράτησαν τη γλώσσα του σίγουρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντω εκαθάρισαν τη γλώσσα. Δεν είναι φταί η γλώσσα κα έτσι δεν είναι η γλώσσα. Η γλώσσα είναι μέλο του σώματό μα. Ο Θεό την έχαμε κι αυτή και με αυτήν ευλογούμε τον Θεό και λέμε τον λόγο του Θεού και κάνουμε τσα πράγματα. Τι φταίει αυτό που δίδει στη γλώσσα την τροφή, το μυαλό και η καθαρότητα η ακαθαρσία της καρδιάς μας. Αλλά μαζί με τις ασκήσεις που κάνει ο άνθρωπος καθημερινά πρέπει να μάθει να ασκείται στο να προσέχει τη γλώσσα του να προσέχει τον λόγο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ε, γιατί με τη γλώσσα μπορεί να είχαμε μεγάλα κακά. Να καταστρέψεις κόσμο και κοσμάκι, να διαλύσεις οικογένειες, να κάνεις σκεφτείτε έτσι όλα τα κακά, δεν είναι από τα λόγια που βγαίνουν και από τις κουβέντες που βγαίνουν και από όλα αυτά τα πράγματα. Μετά, λέεις εντάξει, μετά νιώσα, μετά νιώσα, ε, αλλά το είπες, την κουβέντα σου την είπες, το υπονοούμενο σου το άφησες, τον άλλον άνθρωπο τον, τον επλήγωσες, τον τραυμάτισες, τον κατάστρεψες, τώρα είπες τα λόγια, ε, εντάξει, πώς μαζεύονται τώρα, μαζεύονται, δεν μαζεύονται δυστυχώ. Ε, ενώ το να κλέψει, αντέκλεψα, ε, τώρα κατάλαβα ότι έκλεψα, πά να το δώσω πίσω. Έτσι, απανορθώνοντα το, το λάθο μου. Ε, έδωσα στον άλλο ένα χαστούκι, πάντου λένε συγγνώμη, εντάξει, του πέρασε εκείνο. Η γλώσσα όμω και από στόμα σε στόμα προχωρά, προχωρά, προχωρά, δεν σταματά. Βέβαια, ο Θεό, τον άνθρωπο που μετανοεί τον δέχεται. Και ό,τι και να κάνει κανείς, η, μετάνοια, η πραγματική μετάνοια, όχι η ψεύτικη μετάνοια, Η πραγματική μετάνια καλύπτει τις αμαρτίες μας και θεραπεύει τα τραύματα της ψυχής μας Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ε, μπορούμε έτσι ελαφρά την καρδία να αμαρτάνουμε Γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε στο θέμα αυτό της, της σιωπής, της προσοχής Να, να κινηθεί η, η πνευματική εργασία της προσοχής μας να προσέξουμε ακριβώς τι λέμε. Ξέρετε, ε, είναι θέμα μεγάλης άσκησης και μεγάλης ε, μαθητίας. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος που έμαθε να λέει ψέματα, ακόμα και χωρίς λόγο λέει ψέματα. Ας πούμε, δεν λέει επήρα τηλέφωνο τον τάδε, λέει επήρε τηλέφωνο τον τάδε. Λες, καλά, γιατί λες, με πήρε αφού τον πήρες. Σε ποιος το λόγο να πει, ας πούμε, ότι σε πήρε. Αφού εσύ πήρες, γιατί άλλαξες τα πράγματα. είναι κακή συνήθεια. Ή, είναι κακή συνήθεια, επίση να λέμε το κακό που ακούσαμε. Έτσι. Να σχολιάζουμε, να μεταφέρουμε λόγια. Έχει. Έμαθες τι είπε ο άλλος, άκουσες τι είπε, και μετά να προσθέτουμε. Λέεις κάτι που, μετα... που, που άκουσες, δεν το λες απ' ακριβώς, τουλάχιστον όπως το άκουσες, βάζεις και βοντσέπη σου και λες και άλλο τον άλλο. Και γίνεται φάύλο κύκλος πραγματικά. Όλοι έχουμε μπήρα, πρώτα απ' όλα και γιατί όλοι πτέομαι, έτσι. όλοι μας δυστυχώς είμαστε φταίστες, σε αυτό το σημείο, αλλά και όλοι έχουμε πείρα από το πράγματα που ακούμε, ό,τι είπαμε, έτσι άλλο λέει, ε, μου είπαν, ότι εσύ είπες αυτό το πράγμα, Τελείω ε, άγνωστο πράγμα δηλαδή. Ποτέ μου δεν είπα αυτό το πράγμα, κι όμως έτσι διαδόθηκε, έτσι ελέγχθηκε. Ε, είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό, αλλά και για μας τους ανθρώπους τη Εκκλησίας ένα θέμα που θέλει χρήση πάρα, πάρα πολύ μεγάλης προσοχής. Πάρα πολύ μεγάλης προσοχής. Μια άσκηση, ξέρετε, πρακτική είναι, εάν μπορεί κανείς σε, ένα, έτσι, σε μια κατάσταση ειρήνης μέσα του που να έχει να παρακολουθεί ακριβώς τι λέξεις λέει να παρακολουθεί ακριβώς τι λέει δηλαδή πες τώρα πούμε ότι ε, είμαι σε έναν τόπο βάλε μια έναν όρο στον εαυτό σου ότι θα προσέξω ακριβώς τι θα πω σαν να βλέπω μπροστά μου δηλαδή αυτά που λέω γραμμένα όπως εκείνος που λέει το που το βλέπει απέναντι του και το διαβάζει. Πρόσεξε ακριβώς τι λέει. Αυτό το πράγμα αυτή η άσκηση είναι πολύ σημαντική για δυο για δύο ωφέλειες. Η μια για το τι λέει και η άλλη για το τι ακούεις. Γιατί καμιά φορά δεν είναι μόνο τι λέμε, είναι για το τι ακούμε. Ξέρετε ότι ακούμε άλλα τον άλλον. Ακούμε πολλές φορές ακούμε Αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, είναι το πράγμα. Λέει, μα μου είπες έτσι. Πότε σου είπα αυτό το πράγμα. Δεν μου είπες αυτό το πράγμα. Δεν σου είπα ποτέ Μα φούς μου το είπες, εγώ σου άκουσα. Πότε δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Γιατί ο άνθρωπος ακούει όπως θέλει και όσα θέλει. Εκείνα που δεν θέλει να τα ακούει καμιά φορά. Εάν κανείς πράγματι θέλει να προχωρήσει ας πούμε σωστά Θέλει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτή, αυτή η γλώσσα. Η ευλογημένη γλώσσα μας, η οποία ευλογεί τη δοξά του Θεό αλλά και όποιον πάρει ο χάρος. Είναι μικρό μέλος, αλλά ανάβει οι φωτιές μεγάλες. Γιατί είναι η έκφραση, εάν καθαρίσουμε την καρδιά μας, εάν η καρδιά μας την κάνουμε καθαρή, Εάν η καρδιά μας την, την, απο, την καρδιά μας τα πάθη, την αμαρτία, την κακία, το φθόνο, την πονηρία, τότε και η γλώσσα μας κατά ένα μεγάλο μέρος θα καθαρίσει. Δεν θα λέει πράγματα άσχημα. Γιατί δεν έχουμε διάθεση. Έτσι, δεν έχουμε διάθεση. Είναι το εσωτερικό της καρδιά μας που δίδει το περιεχόμενο τη γλώσσα. Εάν το εσωτερικό τη καρδιά μα είναι καθαρό και ασχολείται με την πνευματική εργασία. Δεν κάνει ανοησίες. Δεν δηλαδή δίνει τροφή να νόητει στην γλώσσα να λέει ό,τι θέλει. Εάν η καρδιά μας είναι αναιμόμηλος και ό,τι θέλουν μπαίνουν και ό,τι θέλουν βγαίνουν, σίγουρα και η γλώσσα θα βγάζει σαν φουνόφουσκες και όπου πάνε πλέον. Γι' αυτό η προσοχή, η προσοχή είναι μεγάλη αρετή και προσοχή στη γλώσσα. Για να μην πω, ας μην τα ξέρετε μέσα στις οικογένειες τι γίνεται με τις με το χάρισμα τη γλωσσολαριά ε, που μουρμουρούμε και μουρμούρα, μουρμούρα, μουρμούρα, διαλύουμε σπίτια, διαλύουμε οικογένειε, διαλύουμε με, με, τα παιδιά μα, διαλύουμε, ξέρω εγώ, τη συζυγία, διαλύουμε χίλια πράγματα. Α προσέξω ο καθένα τι να πούμε. Διότι, πώ να πούμε, μιλούμε για τη γλώσσα με τη γλώσσα. Και δεν μπορούμε να πούμε πολλά για να μην με την πολυλογία ο Πολιταίου Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, με την πολυλογία να μακαρίζω με τη σιωπή Προσευχή και φεύγομαι η Α η τελευταία ομιλία, ομιλία. ομιλία. Δεν ξέρω ομιλία. γιατί ομιλία. 22. Ομιλία. 22. Ομιλία. 22 22 θα γίνει <μιλία> Ακόμα δεν είναι Χριστούγεννα 22, 23, 24 22 θα γίνει ομιλία. γιατί Τιώση Αν είμαστε καλά βέβαια και ζούμε Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου. Είναι αναυτό ψώμεθα φως το απρόστιτου. Και κατέφτεναν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχάντου και πάντου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ.